Συζητήσαμε λοιπόν τις λεπτομέρειες για την ασφάλεια των υψηλών καλεσμένων που θα έρθουν εδώ αυτές τις μέρες του Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ποιοι είναι αυτοί? Εφτά ηγέτες ε, των Υπουργών Εξωτερικών, δηλαδή εφτά ηγέτες της διπλωματίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφτά ηγέτες από τον Αραβικό κόσμο θα έρθουν στη Ρόδο για να συζητήσουν για την ειρήνη και την ασφάλεια και αν δώσει ο Θεός, να καταφέρουν να συμφωνήσουν σε μια κοινή ανακοίνωση, σε ένα κοινό να κοινωθέν, σε μια συμφωνία που θα ελπίσουμε να μείνει στην ιστορία ω η συμφωνία της Ρόδου 2016. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον τόπο μας τον ίδιο και θέλω να πω ότι είμαι πραγματικά συγκινημένος γιατί από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ ο κόσμος ο ίδιος, ο λαός της Ρόδου το αγκάλιασε και θέλω να τον ευχαριστήσω με τον τρόπο που μας αντιμετώπισε, γιατί κατάλαβε τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό για τον τόπο ξανά, μετά από τόσα χρόνια να γίνεται ξανά η Ρόδος κέντρο του κόσμου. Γιατί τις μέρες αυτές η ερόδο θα γίνει κέντρο της γης. Δηλαδή θα μας βλέπει όλος ο κόσμος, όλη η γη. Θα είναι εδώ μαζεμένοι άνθρωποι από όλα τα μήκη τα πλάτη της γης. Θα είναι τα κανάλια τα μεγάλα του εξωτερικού. Θα είναι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, αλλά θα είναι και αυτοί οι που θα συζητάνε για το μέλλον του κόσμου, για την ασφάλεια και την ειρήνη. Υπήρχαν πολλά χρόνια που πέρασαν για να γίνει ξανά κάτι τέτοιο στη Ρόδο γίνεται τώρα.